Παρακαλώ! Τι? Ποιον? Το τεμέτερον! Ναι! Εδώ, Κοζανόστρα. Το τεμέτερον από την κάτω Ιταλία. Ιταλιάρο Τι λέει, παιδάκι μου? Είσαι μαφιόζο? Μαφιόζο, μαφιόζο. Α. η πρώτη Κοζανόστρα. Ναι, εντάξει. Κοζανόστρα, τα ξέρουμε αυτά. <laughs> Είσαι και στο χωριό σου. Λέει, γιατί θες. Ναι, ναι, ναι. Στέλνω αγωνιστικού από τι γαλέρες του τουρισμού. Ναι. Τα Μάγειρας, Τώρα θα το Πέρα από την πλάκα. Τις Σπίνας, αν θες. Σε σχέση με αυτά που παράγουμε, δηλαδή. Δεν καρπονόμαστε αυτά που αξίζουμε. Άντε καλέ. Αποκλείται. Στη καθεστώ ζήτησε. Έλαντε, που ζούμε. Έχει συγχρονται από τη φέλα. Άντε, κα... εδώ στη στεριά καμία σχέση. Ό, ότι παράγουμε το καρπονόμαστε φούρνο. Δηλαδή σχεδόν με έτοιχοι είμαστε με τι πολιτητικέ. Στην εικόνα αδελφέ μου στην εικόνα. Έτσι, που λέει και μια ψυχή. Ένα, αλλά σε καλά. Φύσκομαι. Όχι, να σε καλά, περίμενε. Κι να... άλλο. Έχει κι άλλο πολύ. Ή θα μαγειρέσουμε. Και θα μαγειρέψουμε. Θα σου κάνουμε μακαρόνια με κοιμά. Για να φας Θα σου κάνω μακαρόνια Βε κύμα Για να φας Θα σου κάνω και μασάς τα πόδια σαν πονάς Νάτο Έλα μου όμως αυτά να τα μπλέξουμε κάπω Τα πόδια να, με τα μακαρόνια Και να τα τρώσω τα πόδια μου Ενώ να ικανοποιήσουμε και το ποδολαγνικό κοινό Έτσι έτσι θα σου κάνω μελομακαρόνια αδελφέ Θα σας με μέλη Θα σου βάλω τα μακαρόνια από πάνω Μπέσαμελ στο φούρνο κρατέν. Μπέσαμελ Μπέσαμελ Pésame el mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Tom mucho, todo el día, porque está carabio, que he catalogado una forma. Ya, to mucho, cavalla, y más, está Delfe. Ya, to mucho, Mucho, palio, mucho, Γεια σα, Αποστολή. Yeah. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί στη Βενιζέλου και Ερμού, που είναι το σημείο του Λαμπράκη. Όταν λέω παιδική γειτονιά, δεκαετία του 80, όταν είχε πρωτοπεί εκεί το μνημείο, έφτασα να ζω στην Αθήνα, να γνωρίσω τον κόσμο και να μάθω τι έγινε εκεί. Τι ήταν ο Λαμπράκη, ποιο ήταν ο Λαμπράκη. Ah, Ακριβώ τα λέγανε. Όχι απλά δεν λέγανε. Ρωτούσαμε στο σχολείο τι είναι αυτό το μνημείο και έλεγε ο δάσκαλο, παιδιά, έχει ωραία μέρα, έψε να πάμε καμιά απόλτα. Yeah. Δεν έλεγε κανένα τίποτα. Τα λέει ο Μητσουτάκη. Να, είδε από τότε δεν νοιαζόταν ο κόσμο. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει να του πει κάτι συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα, όχι για το τι έγινε το 1963 και του γκουτζαμάνιδε και τα τρίκυκλα. Πείτε μου τώρα το παιδί των 17 ετών, αν τον ενδιαφέρει το τι έγινε το 1963. Ε, από τότε δεν νοιαζόταν ο κόσμο. Ο κόσμο όμω νοιαζόταν. Αλλά... Εννοεί ο κόσμο που είχαν διορίσει αυτή, ρε παιδί μου. Υπήρχε μια μαύρη μια τρομοκρατία γενικά. Άντε καλέ. Εκείνε εποχέ. Μαυρίλα και τρομοκρατία, τα επόμενα ε, χρόνια τη μεταπολίτευση. Στη μεταπολίτευση είχαμε τέτοια. Στο, δεν ξεχύλιζε η δημοκρατία, ο τόπο Κάθε στενό, κάθε γειτονιά. Στο τέλο τη δεκαετία του 90 αποφάσισε ο πατέρα μου να μου πει ότι εκεί έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Πάλι Αλλά κανένα. δεν τολμούσε κανεί να πει το παραμικρό. Ε, στο τέλος τη δεκαετία του 90, εγώ είχα γίνει 30 χονόρε. Δεν το κάνω. Ε, κάτι έμαθα. Θα όμω. Εσύ νομίζετε δεν τελειώνει ποτέ η μάθηση. Όσο ζω, δεν λένε. Το έμαθα 30, τι θέσει. Πάλι σε έπιασα, μωρί χιονάτη. Τι θες, μωρέ. Τι θέλω. Να σου πω κι άλλα. Έχω πολλά να σου πω. Λέγε. Λέω, ρέα. Τι άλλο θέλω να πω. Ε, ναι. Ένα θα σου πω. Το θέλουμε και ξέρουμε μια μέρα πώ θα γίνει. Κουτσόπουλο για δήμαρχο φωνάζει Νέα Σμύρνη. Χατσιφραγκέτα. Το περιμένουμε και σίγουρα θα γίνει. Κουτσόπουλο για δήμαρχο φωνάζει Νέα Σμύρνη. Δηλαδή, ο λαό έχει την εξουσία, αρκεί να το αντιληφθεί, να ξυπνήσει, αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή φωνάζουν να γίνει ένα τηλεμάγειρας δήμαρχος στη Νέα Σμύρνη και εκεί είναι η λύση και πει να μου το πεις σαν κάτι καλό. Χατζηφραγκέτα ρε φίλε. Ναι, Ήσεις. οτιδήποτε. Οτιδήποτε, τέλος πάντων. Ναι. Σου δίνω πάθες, πάρε βάλε. Δη... Δεν θέλω, άστο. άστο, άστο, άμα είναι έτσι Είσαι αρνητής. όχι. Θα Είμαι αρνητής. Αρνητής. Ε, γεια σα, Ποστόλε, καλησπέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, είμαι η κοπέλα από το Ηράκλειο τη Κρήτη που ήρθε και σε είδα για πρώτη φορά στην υπέροχη παράσταση σου και φάει την κλειστρίδα. Α, πα, πα. ναι. Θα <laughs> πειρά να σα ευχαριστήσω για την υπέροχη βραδιά που μα χάρισε. Μωρή στην Κρήτη έχω ε... έρθει πριν από δύο μήνε τώρα, το Ε, Ετεροχρονισμένα, εντάξει, το θυμάμαι, αλλά δούλευα. Ναι, ναι, ξέρω. Φυμήθηκες. Τώρα έπιασα γραμμή, θα μπορούσε να πει. Όχι, όχι, αλήθεια. Ε, εργαζόμουν, απλά σήμερα απολύθηκα και ξανά έχω χρόνο. Α, ωραία πάλι καλά, ευτυχώ απολύθηκε. <laughs> ναι, ναι, για να κόρ Σας, και όχι μετά. Πάλι καλά. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια. Και να ψηφίσει ο κόσμο τώρα στι ευρωεκλογέ. Κουκουέ, δαγκωτό. Νάτα. Κουκουέ, δαγκωτό. <laughs> Είδε η απόλυση, έκανε κουκουέ. <laughs> <laughs> Τι <laughs> δουλειά έκανε <laughs> και απολύθηκε. Στον <laughs> τουρισμό δούλευα, <laughs> στο <haz> <haz> ξενοδοχείο. Και σε απολύσα στην αρχή της σεζόν. Μίλαγα πολύ γι' αυτό. Λόγο ρεψιχούλε αυτή η ξενοδοχή. Μπράβο. Εντελώ, εντελώ. Μπράβο, όχι μπράβο. Όχι, γιατί τώρα είναι πολύ Σφατώ. Να τώρα σήμερα, σήμερα έγινα Α, ωραίο, φρέσκο, μπράβο Να είναι καλά η ψηκούλα, αυτός ο ξενοδόχος που άφησε άνεργος στην αρχή της σεζόν, μπράβο του Ε, ναι, μπράβο του Βέβαια υπάρχουν και χειρότερα, μισά. θα μπορούσε στα μισά, δεν αποκλείεται και Εννοείτε. να σου χρώσταγε και Εννοείται Είσαι καγκεντρεχεί πολύ. Είμαι. Ο... Είμαι και προπετή. Θα τα βάλει με τι πολιεθνικέ. Το θυμόμαστε. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολιεθνικού κολοσσού, θα το κάνουμε. Alliance> Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλε συναγορέ. Κάνετε λίγο υπομονή. Και θα δείτε τι είναι ακριβώ αυτό το οποίο εννοώ. Εντάξει, ο Θήμιο γερνάει. Εσύ δεν το περίμενα. Εγώ δεν γερνάω. Εσύ, ναι, το πιο πιερμπέκι Γερνάω, μαμά. Τα ρούχα που δεν πρόλαβα να βάλω. Και Ωραία. τη τώρα θα χαλάσουμε την Τάνια με τι βλακίε. Τέλο πάντων. Όχι, θα τη χαλάσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Α τη χαλάσουμε με τι βλακίε μου. Ε, πριν λίγε μέρε θυμάσαι πω κύριε Κωστάβα Που έβαλε μια ποινή, ένα πρόθυμο στην εταιρεία την ενό. Α, ε, ναι, ναι, Ένο, ενό. Ενό ήταν, σε κάποιον και, ναι, αλλά Κύριε Μπαρπαγιάννη, κύριε Βυσδέκη Πορφύριε Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Καλαμούκη Γιατί? Που συστήθηκα με ένα σπουδαίο πολιτικό άνδρα Εσείς? Ναι, από το βιβλίο του Διονύση Ελευθεράτου γνώρισα τον ε, Κώστα Πλεύρη και τα όμορφα συνθήματά του Εσά, εσά θα αναστηθείς ξανά Θάνατο στο κουκουέ, τη λύση θα δώσει πάλι ο στρατό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την χρήσιμο. Ορίστε. Ναι, ρε, ρε Μαλάκα, να γράφει και ο Ανδρουλάκη και ο Μητσάκη επιστολέ. Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προ την κυρία Βαντελάιεν. <Ρε> <Ρε> θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. <Ρε> δεν το κατάλαβα γιατί δεν με γράψουν. Γιατί η μαχαίρια λέμε αυτή τη μαλακία στο δημοτικό και στα αγγλικά άπειρε ασκήσει. Να γράψετε μια επιστολή στον Δήμαρχο να εκθέσει το πρόβλημα σας. Τι λέω, πού στον Πούρτο θα μου χρησιμεύσει αυτό. Χωρί να, ο πούλτος, να και που μου χρησιμεύσε. <Ρε> Γεια σου! Για. Μετά από 15 τηλέφωνα. Να σου πω, το ξέρει στο εξωτερικό έχουν φτάσει οι φάκελοι με τις επιστολικές ψήφους, ε, τι επιστολικέ ψήφου ανοιγμένοι. Τι, κλεισμένοι θα είναι. Ε, δεν ξέρω. Γιατί τρέπεσαι και γι αυτό ψηφίζει. Φυσικά. Ε, εντάξει, επιστρέφονται άρα, και κλεισμένοι ή ανοιγμένοι. καλέ, τώρα τίθεται θέμα εδώ. Φυσικά. Εσύ είσαι ε, Έχουμε ενημερώσει και αντίστοι... Αν ένας δεν πιστεύει, κανένα δεν πιστεύει. Να πιστεύουμε. Είναι ότι είναι δεν θα να, κάποιο... να πιστεύουμε. Να Αλλά... πιστεύουμε λίγο παραπάνω. Σωστά. Αυτό. Θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Το βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Μητσουτάκης Κασελάκης που το έχουν το πόδι στο γκάζι συνέχεια. Θα το έχετε καταλάβει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πατήσει γκάζι. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε τον γκάζι. Απάνω τους αδέρφια, τσίτα τα γκάζια. Morenaveri 12 12 Etimo noi di alla si la dai che ti stai gallez Frenno si se Os emossi dias, apelando idromi, que Υπάρχει ένα παρεγγελί την Παρασκευή. <ΣΣΟΥ> θα βάλει από το σκουρτόκουτο που φωνάζει ο πατέρα στο γιο του Λουκά! Μόλι πει αυτό το Λουκά Λουκά, θα βάλει την Ελένη Λουκά να λέει Jesus Rison. Είναι η Ελένη Λουκά όταν σε παίρνει τηλέφωνο. Λουκά! Χριστό Ανέστη! Jesus Rison! Χριστό Ανέστη! Ρα Λουκά! Κατεβαλά! Φεύγουμε! Εκεί που πάτε είναι ο σατανικό ο δρόμο! Λουκά! Μετανιώστε! Μετανιώστε! ¿Y este Λοιπόν, και θα τελειώσουμε πάλι από το σπιρτόκουτο που λέει Έχουμε πόλεμο! Έχουμε πόλεμο! Ναι, έχουμε πόλεμο! Φέρε μπύρα, φέρε μπύρα! Έχουμε πόλεμο! Και ο Μητσοτάκη να λέει Κυρίσουμε τον πόλεμο στι πολυεθνικές, Κάπω έτσι, το πάντων. <laughs> Εντάξει, είχε μια σκέψη. Οκ, <laughs> okay, το ακούω. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συχνότητά σα και στι πολυεθνικές, στι μεγάλε πολυεθνικές, Ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερε τιμέ χωρί να μα δικαιολογούν την αύξη του κόστου Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολιεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Πάλεμο! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Φέρα μια πείρα! Κάνετε λίγο υπομονή. Φέρα μια πείρα! Πείρα, ρε! Πείρα! Και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Πείρα! Εντάξει! Άνι! Θα φέρω μια πείρα! Μπράβο! Ο χέρια σπαρμέ. Με προλάβες, ναι, πρόλαβε, ναι. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά. Να σου πω, επειδή σήμερα είναι η επέτειο θανάτου του Χαρικλίν 6 χρόνια την Παρασκευή, βάλτε σκέψει. Εσύ το ζητείτε πατρί, οτιδήποτε. Ε τι οτιδήποτε, μου κάτι συγκεκριμένο που σου αρέσει, έτσι μια φιλόδοξη. Τι είπα, αυτό το συγκεκριμένο που μου αρέσει πολύ. Ζητείτε πατρί, ζητείτε σε δόσει. Πολείτε πατρί. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έγινε. Οι δόσει μα φάγανε και εσύ το θε ακόμα. Τέλο πάντων, Πολείτε πατρί. Πολείτε με δόσει. Πολείτε με κτώσει και τι Μετρητής. Κρατηθείτε! Από 240 30 ευρώ! Πολύντε θέατε, πολύντε και παρεμπιπτόντο πολίτε πατρί. Μόνο κρατηθείτε! 29 ευρώ! Ναι, 29 ευρώ! Και παρεμπιπτόντο πολίτε πατρίς Και καλά και αυτήν την Λοιπόν, βάζει Ελένη Λουκά από τη Δευτέρα, εκεί που σου λέει άσε με να τελειώσω. Βάζει λίγο οργασμό από κουντουρά από δύο ξένου, λίγο Λουκά να ταχώνει, λίγο οργασμό πάλι. Μπορεί να βάλεις και από αυτό το ζετέμ, το γαλλικό, λίγο οργασμό, έτσι να μα φτιάξει λίγο Και στο τέλο, βάζει το μυτσοτάκι να λέει Δεν τρέπεστε και δεν τρέπεστε. Εντάξει, να σου πω πέσει παιδί μου, εντάξει. Υπάρχει κόσμο που σε και πέσεις, τέτοια έτσι, <Τι> ναι, η Ελένη Λουκάθεβρε τέτοιο, <Τι> έξω Γερμανίδα, Γερμανία. την Ελλάδα έξω η Όχι στου Γερμανού, έξω η έξω. <Τι> με, βρεδε, Δεν λίγο με αυτό το οποίο κάνετε, <Τι> <Τι> Θα γίνει δικιά μου. Σου, λοιπόν, θέλω για Παρασκευή, αν μπορεί, αυτό που είπε ο Μαρινάκη, ότι ο Μητσοτάκης βγαίνει εκτό για να μαζεύει χρήματα για τη χώρα του. Ναι. Θα το ενώσει με λαβρεδία μπιζμπίκι από το κλάμα με το ελέγχε τα όματα, το, το και ένα κάθε okay. Ο Κυριακό όταν βγαίνει εκτό συνόρων, προσπαθεί για τη χώρα του και εισπράττει κέρδη. Θα θυμίζω ότι πρωταγωνίστησε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η χώρα μας κατάφερε να πάρει 36 δισεκατομμύρια. Το χολογιά, κα, πρωταγωνίστησε στο να δοθούν χρήματα για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στην πανδημία. Το χολογιά, που Και διάκοσμη ζωτάκι βγαίνει εκτός ε, της χώρας για να εξασφαλίζει χρήματα ε, για τη χώρα του. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Μισό-μισό, το φαντάζεστε. Και το τραγούδι τη γαλάνη, το σώπιον αρέσουμε. Σώπιον αρέσουμε, για του άλλου δεν θα μπορέσουμε. Καλημέρα, θα μα ψηφίσει, τι γίνεται. Καμίσου! Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Εντολή! Έλα! Τι τάπα έφαγα ρε φίλε προφτές με τον πολύ από το Σπέντζα το Μαρκόνι με την αφιέρωση. Μα αφιέρωσε για UFO ρε φίλε. Τι περιμένετε να σου αφιέρωσε ένα. Λίγο Μαριοτόκα που λέει ο λόγο. Ναι, πάρτο. Πάρτο. Πάρτο όμως, Τώρα σε έτρωγε πάρτο. Παρ' όλα αυτά όμω, μια τελευταία ελπίδα έχω στην Ελένη Λουκά. Θα σου παρακαλέσω να κινηθεί αυτή την κατεύθυνση. Και πέφτε, Εντάξει, καλή πρόβλεψη, είσαι όντως, σαν δικά, ε, Αλλά πες στις να δούμε τι θα πει. Ναι? Η Ελένη Λουκάη Ζητάει ο κόσμος αφιέρωση για την Παρασκευή να κάνεις. Χριστώσανε. Άσε, μωρίες, αυτά τα ξέρω, τα έπανε, περάσανε. Χριστώ... Αφιέρωση για την Παρασκευή, λέει. Σαρά. Θα λέω Ωχ, οχ, οχ! Σαράντα μοινιά! Μπρε, μπρε, μπρε! Σαράντα μοινιά! Μικύκλουσα! Μη για Παρασκευή, για ποια Παρασκευή? Αυτή που έρχεται. Γιατί, τι είναι την Παρασκευή, υπάρχει. Κάνουμε αφιέρωση την Παρασκευή και ζητάει ο κόσμο από σένα κάτι. Που φτάσαμε. Ναι, αλλά τέλο πάντων, ναι. Πε τι είναι. Μια αφιέρωση, τι θε να αφιερώσει, κάτι. Που Μια επιστολή είναι... του Ισου, Καλή Τα Αυτό μπορεί δεν είναι αφιέρωση, κάτι να ζητήσει να βάλουμε Από τους Γερμανούς, Γάλους Αμερικάνους και Τούρκους, Μουσουλμάνους Ναι, είσαι χάμπαρη, εσύ δεν γίνεται δεν βγάζουμε, άκρη. Άστο, έλα, γεια Ε? Η Ελένη Λουκάη. Άντε πάλι. Τι θέλεις, είπε με, αφιερώνω. Τι εννοεί αφιερώνω, σε τι? Στον κόσμο, σε όλο, τον πλανήτη. Αφιερώνω, τι εννοείς. Πώ λέμε, αφιερώνω ένα τραγούδι. Κοίτα, αφιερώνω. Πώ λέει ο άλλο, σου αφιερώνω τα αρχήγια μου, κάτι τέτοιο. Τα έτσι βρε, δεν τρέπεσε ρω... εδώ. Τι το είπα για να συνεννοηθούμε. Έλα, σου πω, για πρόσεξε πως μιλάς Τα ρω... καμπανέλια, κάτι χριστιανικό εννοούσα. Λέγε τώρα. Κοίτα, αφιερώνω το τραγούδι το αγωνιστικό του ξηρούρι του πατριώτη. Πότε θα κάνει ξαστεριά Πότε θα. Σα... Όχι, όχι, μην το αφιερώνω το πεις, θα το βάλω εγώ, δεν χρειάζεται. Αυτό πότε θα ελευθερωθεί. Όταν θα κάνει ξα τότε. <Λε> Ποτέ θα καμί, ποτέ θα κάμει η ξαστεριά Παλιοκουμούνια έρχεται το τέλος, θα σας προειδοποιώ ε, ποτέ θα βλέ, βαρύσει εσύ είσαι Παλιοκουμούνι και έρχεται το τέλος σου σατανά, να το ξέρει. Ποτέ θα βλέ, βαρύσει Η δεύτερη εξορία σα περιμένει, του φρέκου στο βουνό σα περιμένει. Να παρωτώ, να παρωτώ το φρέτσι μου. Σατανάς. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Βάλε την καινούριου μαζί με τον άλλον που λέγανε για τα 666 Και από πίσω να πέσει τον άμπερο, δεν σε παρακαλώ πολύ. Θέλει και λίγο ντάμψου ή γιατί κάποια στιγμή λέει χόρευε. Θα το δω όμω. το. δίασέτο, το. δεν έχω θέμα. Ελάγια. δεν έχω... Καλά είσαι βρε. νοιάζει μαλά, Έλα γεια. πίσω από αυτή την κάτι σατανικό. Ήρθε στο κοινό. Ήρθε στην επιτροπή και πήρε την έκτη θέση. Άρα 6, 6, 6, 6, 6. Το έξι! 6, Το διαφήμιζε σαν το 6, 6. 6, 6, 6, 6 έκανε like και εισάτη! Εδώ έχει μπει ο Βελζεβούλ μέσα της και χορεύει! Δεν μιλάει η ίδια, έχει πει ο ίδιο ο σαντανάς ο έξω από εδώ από μέσα και χορεύει αυτή τη στιγμή κλακέτε! Γι' αυτό η πολύ σωστά είπε λατσιερέας ο γέρον πρόδομος εχθές εξορκισμό χρειάζεται από τη γυναίκα Έξω, άστονα, στο όνομα της του Χριστού, έξω! Θα Έχουμε πέτειο γάμου με τον σύντροφο μου, κρίνουμε 49 έτη. Ε. Τι 49 yeah, μπορεί και με πειρε φέτο να μου το πει του χρόνου, στα 50. Τα 50 φέτο θα γιορτάζω μαζί με την νύχτα, θα γιορτάζω εγώ για 50 φέτο, δεν φτιάχνω. Ο άντρα θα γιορτάζει για 100, απλά σε ενημερώνω. Ε, εντάξει, θα γιορτάζει και 200, εμάς θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, άκουσέ με, θα βάλει την Παρασκευή την όμορφη πόλη, τον αρέσει πάρα πολύ και το χαρίζω με την απέραντη αγάπη και τη συμπαράσταση που με δείχνει όλα αυτά τα χρόνια που τραβάω αυτό το. Να λουλί. το βάλω κανονικά ή Και Το βάλω όπω είναι κανονικά ή όπω το σκέφτεται ο άντρα σου μετά από 50 χρόνια. Που θα λέει ομορφιό κόλλη, που θα περνάει και θα μένει τίποτα παρατήρητο. Πώ να το βάλω. Μου αρέσει, μου αρέσει, και αυτό δεν με πειράζει. Πολύ κόλλη, διάλεξε. πολύ πόλη. Πόλη, εντάξει. Τη νύχτα έφτασε τα παράθυρα κρίστα. ste